περίμενα, αλλά ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει από την Αγία Παρασκευή αυτό, δεν τη στόχα. Πού είναι έξω του Πετριτζίκη, είχαν πάει εκεί, εκεί σε αυτήν την πλατεία. Ήταν, ξέρω. Και όπως έγραψε και ένας στο Twitter, δεν θυμάμαι, δεν μπορεί λέει, να ξεκινήσει η επανάσταση από την Αγία Παρασκευή, δεν έχουμε να παρκάρουμε. Δεν βολεύει ένα, δεν έχει μετρό κοντά. Δεν έχει μετρό, είναι πολύ Το Χαλαδρίου. μετρό, εντάξει, είμαστε Το παρκάρισμα, παρκάρι Τι παιδί, να ξεκινήσουμε να τον πειράσουμε, να θέσουμε έχω πάει Για Παρασκευή και παρκάρι στου γειτονικού δήμου. Δεν τολμάζα να μπει μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Γυρίζει, ξαναγυρίζει, τον Πε, ε, οι οι άλλε δύο ήταν η ΕΡΤ, κατάληψη. Α, ε, τότε ξάνεται. που. Εναι, δεν είναι, η Αγία Παρασκευή. Και στην ΕΡΤ, όπου μια ώρα να παρκάρουμε, και στην ΕΡΤ πιο στενά. Άσε, τίποτα, τίποτα. Υπάρχει κίνημα πλατιών καινούριο, οπότε καταλάβαμε και ναι. έχει καταλάβει. Ναι. Ε, πάνω ναι. πλατεία ή κάτω πλατεία, όπω λέγαμε στου αγανακτισμένου. Και εδώ πάνω και κάτω πλατεία. Οπότε ένα το έθεσε. Γενικώ και στο ΕΓάλαιο έγινε το ίδιο και στο Χαλάνδρυ γίνεται το ίδιο και στο Παγκράτη χθε έγινε χαλαμό. Πατού, σε πολλέ. Στη Βαρνάβα, όπου βρουν πλατεία κλπ. Μου ε, Πάντού βγαίνει ο κόσμο. Ναι. Ε, δύσκολο όλο αυτό θα, ε, να ελεγχθεί και θα δούμε τι ακριβώ σημαίνει σε 15 μέρε που θα μετρηθεί όλο αυτό το χθεσινό και το προχθεσινό. Και θα δούμε αν θα ξαναβγούμε μέσα, αν θα βγούμε έξω τελικά, ναι. αν, έχει, αν έχει μπάνιο φέτο το καλοκαίρι με το λάστιχο. Με το λάστιχο είναι ωραία ιδέα. Σα γιονάρα αυτή την καφέ, του στρατού. <laughs> <laughs> και το λάστιχο, μια χαρά βάλει και ένα αντιλιακό από πάνω. Κόπερτο. Λάδι καρίδα. Όχι, το... καλό, έχω ακούσει. Ναι, μπράβο, ναι. Τι εννοεί ακούσει. Έχω ακούσει. Λοιπόν, σήμερα θεωρείς. αυτή την ώρα γίνεται στο Αφού σύντερμα... περισσεύει από το φαγητό, <laughs> <laughs> δεν το πάσουμε όλο. Βαθύ το φαγητό λάδι καρύδα. Τιγανιτέ πατάτε με λάδι καρύδα. Άλλο πράγμα. Mm. Ε, εξωτικό. Μόλι μα ήρθε από το Σύνταγμα πρέπει να κάθουμε λίγο πιο μακριά σου γιατί σε είδα συγχρονίστηκε εκεί με του καλλιτέχνε. Ήμουνα στου δρόμου τη φωτιά. Στου δρόμου τη φωτιά. Δεν συγχρονίστηκα τόσο. Είχαμε ένα μέτρο απόσταση. Άρτια φιξιά. Στο τη συγκέντρωση των καλλιτεχνών που γίνεται τώρα στο Σύνταγμα ναι, Τώρα ήρθα Είδα περιλεξά. και φωτογραφίε ε, είδα. Ναι, μούστι λεγές μούστι. Με καλή δηλαδή. τέχνη. <laughs> με καλή τέχνη. Καλυτέ... Ε, Είχαμε με τις μάσκες μας, με τις, με τις μάσκες, μάσκες μας. Ήταν ναι. η αλήθεια, ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώ και σε άλλε περιόδου. Έτσι κι αλλιώ, πάντα δεν με μια είμα. μάσκα ή κάτι με κάτι κυκλοφορεί. Ε, μαζευτήκαμε και είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, το είδα ε, και ήσασταν και λίγο πυκνά, είναι η αλήθεια. Ήταν πυκνά, αλλά σιγά-σιγά με οδηγίε και αυτά, ρέωνε ο κόσμο. Είχαν ναι, βάλει ναι. σημάδια κάτω στο δρόμο με κοιμωλία ή με την Δεν κυμίες. ήταν και ξα το πάμε, να το πούμε. Δεν κυμίσω. ήταν και σαν το πάμε. πάμε ε, Καλλιτέχνε τώρα, άντε να βγούμε. Μην Βέβαια μηνέχει. και το πάμε, δεν ξέρουμε από την αρχή, μα ήταν έτσι. Τι φωτογραφία, είδαμε και τα βίντεο στο τέλο. Προφανώ έπεσαν από ελικόπτερο και στάθηκαν ακριβώ στη βούλα. Σα σουμπούτεο ήταν μια μπάλα, ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν ήταν ακριβώς σουμπούτεο. Mm. Ε, ήτανε... οπότε, <laughs> λίγο... Ήταν λίγο, ναι, Είναι. βραζιλιανικο πρωτάθλημα. Mm. Ε, οπότε ήταν λίγο, ε, δίναν οδηγίε από το, τα μικρόφωνα, αραίωνε ο κόσμος, είχαν βάλει κάτω σημάδια με ταινίες μονοτικέ ή με κυμολίες. Γίνανε και κάποια δρόμενα καλλιτεχνικά. Ναι, Οι ταξιθέτριε φώναχαν κάποια στιγμή. Τι ταξιθέτριε όπου έβαλαν, πέρασαν ένα σκηνή ανάμεσα στην ανθρώπινη πούμε, αλυσίδα. Οπότε έδειξαν με έναν τρόπο την εξέλιξη και πώ είναι αλυσίδα η μία δουλειά από την άλλη. Και είχε και κάποια άλλα καλλιτεχνικά δρόμενα με μαριονέτε και ναι. διάφορα τέτοια. Πανώ βέβαια. Ναι, πανώ, προφανώ αιτήματα. αιτήματα. Ε... Ήταν ο γενικό γραμματέα του ΚΚΟΕ. Ναι. Κάποια στελέχη και ε, βουλευτέ του ΚΚΟΕ επίση. Ναι. Αυτά. Ναι. Δεν είδα άλλου. Ναι, ναι, ναι, μπορεί, ναι, να ναι, ναι. ναι. μπορεί να υπήρχαν. Μπορεί να υπήρχαν ε, ε, κι Αλλά που δεν είδα πού να δει άλλου τώρα. Ε, συγγνώμη, να σου πω τώρα. Εντάξει. Του Ήριζα δεν ήταν. Τον Τσίπρα δεν τον είδα. Μπορεί να ήταν. Μπορεί να ήταν. Δεν με τον τη είδα. μάσκα δεν γνωρίζει ο Τσίπρα. Πώ δηλαδή, τι είναι. Ξέρω εγώ. Ο κουτσούπα πώ γνωρίζει. Αν ήταν τα μάγουλα. Ναι, σωστά. Ο κουτσούπα γνωρίζει. <laughs> πόσο να κρύψει και η μάσκα από τον κουτσούπα πια. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο η μπροστά, είναι και η πίσω. Και δεν είναι μόνο η πίσω, είναι και ο δέκτη. Και και... Γιατί σκεφτείτε όλο αυτό που λέγαμε ναι, αυτόν τον ναι. καιρό σκεφτείτε όλη αυτή την καραντίνα τη δίμηνη χωρίς Netflix, μουσικές Προφανώς ε, Τι άλλο, και... συναυλίες, συναυλίες, συναυλίες θέατρα όλα Και είναι ο χώρο που πρώτος έκλεισε και τελευταίως θα ανοίξει Τελευταίως αναγκαστικά Οπότε μετά τις και μισή έχουμε μια συνέντευξη για αυτό το θέμα Τώρα πάμε στα υπόλοιπα, θα επανέλθουμε σε αυτό έτσι κι αλλιώ. Ε, έρχονται δύσκολες ώρες πρέπει να σου πω Τι έγινε τι, τι για τους καλλιτέχνες ή πήγαμε oh, αλλού και για, και για τους καλλιτέχνες αλλά και για όλους Παρετεί το άδωνις; Όχι τον είδες που πήγε χτες με τον υπουργό του Τον άλλον τον κύριο Παπαθανάση Και μετρούσαν στην Καλυθέα σε μια καφετέρια τα τραπέζια και τα... τι καρέκλε με το μέτρο. Α, Τε, Ρουφιανίλικη, τι είναι αυτό. Ξεφνιά. Πήγε και μέτραγε. Μπογδάνο είχε πάει ή Όχι, ο, ο συνάδελφο δεν ήταν εκεί. Α, ε, όμω. Θα μου στέλνουν ότι και από Ανταρσία είχε, όντω, είχε και από Ανταρσία. Ναι. Ναι. Στη συγκέντρωση. Α, ναι. Να σου στείλουν. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε. Να όχι, είπαμε ποιο είδαμε. Απλά εσύ τώρα εκεί δεν πήγε ω δημοσιογράφο, πήγε ω καλλιτέχνη. Ε, και ένα καλλιτέχνη. δεν έκανε ρεπορτάζ. Ποτέ δεν κάνει σωστό ρεπορτάζ. Ό,τι δει μπροστά του ήταν ο κουτσούπαν και μαζί του. Οπότε αυτόν είδα. Αυτό αυτόν μου ήταν. έβγαλε φωτογραφίε, μα αυτόν έχει να μα πει τώρα. Δεν ότι... έχω να βγάλω φωτογραφία. Θα στείλω φωτογραφία με το Γουτσού, τι είναι. <laughs> μια κατίνα του κερατά, <laughs> αυτό είσαι. <laughs> και ο Παητέρη ήταν, ξέχασα. Να ναι, μα τα είδε. Και ο Παητέρη. Μα έστελε φωτογραφία, έκανε ωραίο φωτορεπορτάζ, είναι η αλήθεια. Έβαλε την υποφίλιο να σταθεί. <laughs> ναι, <Παϊτέρη>, αυτό είναι. <laughs> το ωραίο. Έχει στείλει μια φωτογραφία, μου στέλνει που είναι υποφίλιο, καταρχήν με τον ίδιον, έχει με τον καραμουρατή και, και μετά στέλνει τον Παητέρη. Ο οποίο ήταν εκεί με κάτι κόκκινα παπούτσια. Ο, ο Κοστούμι. Κοστούμι, ωραίο, κύριο ναι. Σένιο. Αθλητικά. Νέα Υόρκη, κανονικά ήταν η εικόνα. Ναι, ναι, όχι, από κάτω, αθλητικό σωστάση. κόκκινο παπούτσι. Πολύ. Ναι, ναι. Και μια χαρά ήταν ο και ο Παϊτέρης, ναι, ωραία Και έχει σταθεί και υποφίλοι δίπλα, και μα τα <στοί> όλα αυτά πριν τα βλέπαμε μέσα, γι' αυτό τώρα τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, είμαστε το Δυσκόλες... που θα γίνει με τον Άδωνη που μέτρα για τραπέζα και ποιον ήταν το Παπαθανάσι. Αγγελίο Παπαθανάσι. Ναι, του Υπουργείου του. Αυτό είναι παρεμπιπτόντω. Οι δύσκολε ώρε δεν είναι επειδή παρετητο ο δεν πρόκειται να παρετηθεί. Κλά σα είχαμε παρετηθήκα και θα υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου για πάντα. Πρώτα θα πάρει τη θύμη, θα ζωή του τόπου, και, ναι, και μετά θα κλείσει την πόρτα. Οι δύσκολε ώρε έρχονται από άλλη ανακοίνωση. Η οικονομία θα περάσει δύσκολε ώρε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε του εργαζόμενου και τι επιχειρήσει όσο είναι ανθρωπίνο και με βάση δημοσιονομικά τη χώρα δυνατό έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο 2021 όπου προβλέπεται η μεγάλη ανάπτυξη. Μόλι θα γίνει. Το το βλέπετε μεγάλη εποχή. ανάπτυξη και το 2021. Γιατί 20... είχαμε μια έκρηξη το 20, εγώ θυμάμαι. Ε, ε, ε, ε, ε, όχι, το 19 ήταν η, το έκρηξη, 19 ήταν η έκρηξη. Και το έκρηξη. θα ερχόταν, ε, αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, θα είχαμε και το 20 την έκρηξη. Καλά, ναι. το... Όχι τίποτα άλλο. Εμένα με ενοχλεί που θα καθυστερήσουν τα έργα στο ελληνικό. <laughs> ναι, αυτά Με τον κορονοϊό <laughs> πάνω που είχε αρχίσει η τσάπα. Είναι γραφτό του ελληνικού να μην ξεκινήσει ποτέ. Τίποτα αυτό έχω να πω. Αντί για τσάπα-τσαπού. Τίποτα δεν έγινε στο ελληνικό. Σε παρακαλώ, είσαι καλλιτέχνη, αλλά. Τίποτα, δεν ειπε η λέξη που ειπε δεν είναι κακή, είναι η ναι. Αρκεί να μην επαναληφθεί η δεύτερη ώρα. Τσάκα την τζαπού, ολέ, ολέ, υπάρχει τραγούδι σχετικό. <laughs> Και χάρι αυτό κλείν. υπάρχει, ναι, χάρη ε, Έρχονται δύσκολες, λοιπόν, τώρα, ώρες, αλλά θα κρατήσουνε εξι μήνες. Σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, ε, μετά ας, το 21, γίνεται χαμός. Πρώτη-πρώτου του 21. Το αν είναι έτσι, δεν πειράζει. Χαλάλει και δύσκολε ώρε και τα μέτρα που θα πάρουν, οι περικοπέ θα βγει. Ζήσαμε 10 χρόνια λιτότητα. Ναι, έχουμε yeah. μάθει Εμεί ah, εδώ. Να τα πάνε να πούνε αυτού του Ολλανδού. Εμεί, μόνο τέτοια. Πρώτοι-πρώτοι πρώτη, έχουν βγει άδειε οικοδομή. Ξεκινάει η οικοδομή καταρχά. Και η οικοδομή. Χτίζουν, αγοράζουν κόσμο, θα κάνουν. Επενδύσει. Θα δουλέψει. Θα δουλέψει. Oh, oh. Ε, η Ντόρα τα είπε αυτά. Ήταν σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον αντένα. Ήταν και καλά φτιαγμένη. Θα πρέπει να πω ότι από την τελευταία φορά που σα είδα. Ε, και εσείς κυρία Πακογιάννη και εσείς κύριε Ζαχαριάδη δεν έχετε πάρει κιλά άρα η καραντίνα δεν σας πάχει Φροντίσατε... αγώνας κύριε Παπαδάκη μου αγώνας <laughs> δύσκολος αγώνας <laughs> η κυρία Πακογιάννη έκανε το ωραίο το μαλλί οπότε επανήλθαν τα πράγματα στην κανονικότητα δεν καλά μην το συζητάτε η πρώτη πελάτησα στο ακομοτήριο εγώ ήμουνα Κάνετε και εσεί οι, οι καλλιτέχνε στον αγώνα σας αλλά κάνει και η ντόρα του δικό σα. Με... Τι πώς ήταν το μαλίδι, το μαλί πώς ήταν. Τώρα, μια χαρά ήταν εντάξει. Α. Πάντα περιπημένη βγαίνει. Και τα κυλάκο, μπαι. Δεν το η δαγώ, το άκουσα. Δεν ένα, έκανε... ένα σοκολατάκι, <laughs> δεν είχε να πάει ένα σοκολατάκι. <laughs> που όχι, όχι τα γιορδήμα διαμέρισμα ο πατέρα τη. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, με την Τώρα μπακουγιάνι για τι δύσκολε, βάλουμε και αυτό έτσι ω κάτι πιο χαλαρό, θέλει κάθε άνθρωπο να έχει την αυτοπεποίηση του. Ο κάθε άνθρωπο. Ναι, ρε παιδί μου, το έχει ανάγκη. Είναι κάποιο που δεν του έχουν ήδη, δηλαδή. α, α. Ε, Ένα από τα δύο παίζει. Ναι. Είναι α. συνώνυμα. Όχι, είναι, διαφορε... είναι εντελώς διαφορετικά. Εντελώς. Α. Α. Όταν έχεις το ένα, δεν μπορεί να έχει το άλλο. Έχει αυτοπεποίθηση στα γυναίκα. Εννοείται. Και αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω. Τη αγαπάω. Είχε σε ποιον? αυτόν τον εαυτό τη. Α, λε, μόνη αγαπάω. Ναι. Και τι τη λέει. Δεν απαντάει. Α, δεν έχει καλά. Δεν πάει καλά. Η αυτοεκτήμηση <laughs> του άλλου εαυτή. Σε αυτοπεποίθηση. Σε αυτοπεποίθηση. Τη ρωτάει, τη λέει, έχει αυτοπεποίθηση. Εννοείται. Και καπάκι. Θα έλεγε. Αυτοεκτήμηση... αυτοεκτήμηση έχω. Αυτοπεποίθηση δεν έχω πλέον. Αυτό είναι από τα, απ τα καλύτερα. Από χτε το ακούμε και μα αρέσει πάρα πολύ. Ήταν η συνέλευση επίπεδου Άτζελα ε, στη ΣΤΑΙ πριν από χρόνια με τα είδη υγιεινή. Νομίζω ναι. Κάτι τέτοιο τύπο πέρασε. Η Άντζελα είναι άλλη κατηγορία. Η Άντζελα δεν θέλει να αποδείξει κάτι. Λέει αυτά που έχει στο μυαλό της ναι. και όπως τα έχει ήδη γίνει. Η και θέλει να αποδείξει κάτι. Η Βάνα θέλει, την ακούω χρόνια και την ψυχολογώ. Θε, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Καλά και έχει παίξει το λέει, δεν είναι. Όλα αυτά σωστά. Α. Και αυτά που λέει νομίζω ότι είναι... Πάνω από το Τσιόδρα, πάνω από το Άινστιν. Οπότε παίρνει και το ανάλογο. Ο, ο Τσιόδρας, πίσνος, Τσιόδρα πίσω είναι ο Τσιόδρα, τον yes. μάθαμε το τελευταίο εξάμηνο. Σωστό. Ένα λιμοξιολόγο. Το εξάμηνο, δίμηνο. Ε, δίμηνο. Δεν Καλά, και ξέραμε. από παλιά με τα εμβόλια του Αβραμόπουλου. Δεν το ξέραμε, Αλλά δεν τον ξέραμε τότε. Τώρα, τώρα. Η Βάνα δεν... Μπάρμπα έχει μεγαλώσει γενιές και γενιέ λοιπόν, εργόχειρου. Αυτό το βάρο το έχει στην πλάτη τη και βγαίνει και λέει περί στα πράγματα με αυτό το πολύ ωραίο ύφος. Ναι. Και όλα αυτά είναι αυτονόητα, προβλέψιμα. Δεν έχει βγει βουλευτή του Πασόκ. Όχι, και... κατέβαλα, δεν θυμάμαι αν έχει βγει. Όχι, δεν, δεν, δεν έχει γει. βγει. Μόνο ο ο δημοτική ο σύμβουλο. Ε. Δεν ναι. πει ρε. Ε, οπότε χτε ακούσαμε ότι παρατάει την πολιτική γιατί. Αντιφεύγει. Τα μέσα, τα έξω. Δεν ακούσε ελληνικότητα. Αυτό να μου πει το συγκλονιστή. Τη μεταβλητή. Μου λε άλλα συγκλονιστικά, κάτι χαζομάρε. Για την οικονομία. Για την οικονομία. Με όλα αυτά. Όχι, δεν ακούσε. Του ακροατέ που είναι στα φτή σου και σου λένε αυτά τα δικά του, τα όμορφα. Ε, θα πάμε τώρα στο Μητροπολίτη Φθιώτιδας, Τι ο ε, Ερωτήθηκε, του έθεσε μια ερώτηση δημοσιογράφος για την Θεία Κοινωνία και αν αυτός που θα κοινωνήσει λίγο μετά θα πεθάνει. Είναι λίγο μεγάλη ερώτηση, δηλαδή μακρηγορεί συνάδελφο, αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία η απάντηση του Μητροπολίτου Φθιώτιδας Σημαίων. Εσείς αναλαμβάνατε την ευθύνη προσωπικά ε, να κοινωνήσατε κάποιους ε, ανθρώπους τρίτης ηλικία τον πατέρα μου παραδείγματος χάρη που θα ερχόταν στην εκκλησία με απόλυτη πίστη και απόλυτο σεβασμό και απόλυτη εμπιστοσύνη και στη συνέχεια ε, να μαθαίνατε ενδεχομένως ότι ε, ασθένησε και απεβίωσε αυτό θα το σήκωνε η συνείδηση ενός ιερέα Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δηλαδή να μεταβλάβω το σώμα και το αίμα του Χριστού σε έναν άνθρωπο που ήρθε με τη θέλησή του, με την πίστη του και με τις σωστές πνευματικές προϋποθέσεις, Όχι για την το τοπικό του από το χεράκι, ούτε γιατί το φόβισε κάποιος και του είπε ότι αν δεν κοινωνήσεις, δεν θα πάω στον παράδεισο παραγωγή τους χάρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε με τα φόβου Θεού, και αγάπης προσήλθε να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν αυτός ο άνθρωπος έφευγε μετά από τη ζωή, εγώ το θεωρούσα σημάδι ευλογίας. Μα να φύγω κι εγώ κοινωνικά. Να κοινωνήσω και να πεθάνω με αυτόν τον τρόπο. Ευλογία είναι. Το είπε, να πεθάνει. Ήταν καταρχά η παγίδα, παγίδα η ερώτηση. Ναι. Γιατί αν και αν κολλήσει αφού τον. Δεν θα κολλήσει. Ναι, εντάξει. Ξεκινάμε από αυτό, δεν θα κολλήσει. Έπιασε η άλλη δεδομένο ότι μπορεί και να όχι, πολύ ναι, όχι, όχι, καλό. Έκανε 10 διευθύνσει. Αλλά το κόψαμε. Λέει εγώ είμαι τη πίστη, πιστεύω, αλλά θέλω να σα πω τον ναι, 10 και έτσι λοιπόν να κρατήσουμε όμως την απάντηση πέρα από την στιμένη ερώτηση και την πονηρή ερώτηση και η πουλοί θα το ακούσουμε και πιο πέρα. Ε, α, η απάντηση του Μητροπολίτου είναι ότι είναι ευλογία να πεθάνει. αφού έχει κοινωνήσει. Ε, δεν είναι. Ε, nên, νομίζω ναι. Και στο Ισλάμ το ίδιο λένε. Ε أو, λένε τέτοιο. Ναι, δωνάνε, ναι. Έχω, όχι, έχω ακούσει ότι είναι ευλογία να πεθάνει. Εκεί το επιδιώκουν λίγο μόνοι τους, είναι αλήθεια. Επειδή είναι ευλογία όμως, επει ε, Αποστόλησε, περιμένουμε να γραφτείς και στο ΣΕΙ. Σπύρος Κοντορίζος, ο που μα είχε στείλει ναι. Δεν μπορεί να είναι γραμμένο σε 10 σωματεία. Πόσα σωματία θα είμαι. Yeah, είναι στους οικοδόμου, είναι στους δημοσιογράφους, είναι και στο ΣΕΙ. Και στα Κόγκο Α, ναι, βεβαίω. Στο ΣΕΙ. Όχι, δεν είναι το αυτό. Εσύ το στην κατοχή που ήταν σε 3 Δεν σε μα θέλω. κάτι, να φάω μια Μπατίνα. Ναι, λοιπόν. Όχι, το πάει τον Πρόεδρο. <laughs> θα τον ε, πάρετε, θα σας τον δώσουμε μεταγραφή από του δημοσιογράφου. Θα σε δώσουμε μεταγραφή στο ΣΕΙ. Μπορώ να είμαι και είμαι. Και, στο, και στα δύο. Το βλέπω με μεγάλη επιτυχία. <laughs> <laughs> και, και τα δύο. Οπότε είναι μια χαρά αυτό. Θα ακούσουμε μετά και τον Κοστέτσο τι είπε για σένα, γιατί σήμερα το πρωί ένωσε οι διαδήλωνε. Ο Κοστέτσο ο Βασίλειο. Βάλτε το τώρα, yeah. ναι. Να πλύνει Κάνε το ναι. στόμα του με Κοστέτσος, του μπεφλόντου. Καταρχά, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα... οι ανακοινώσει για τα μέτρα για του καλλιτέχνε από την Ελίνα Τη Μεντό. Ναι, ναι. ε, τώρα είναι. Τα τα θα τα σχολιάσουμε μετά, μετά με την καλεσμένη μα μετά τις και μισή όμω. Τώρα ο Κοστέτσο σήμερα το πρωί έχει γίνει ένα θέμα. Στη face κορδάβηκε ο Έχει γίνει ένα θέμα με τον Σαμαρά και το λάκι Γαβαλά, ο Σαμαράς εμφανίστηκε εκεί σε σοφ. Βάλαμε και χθες, βάλαμε το Ναι, το, το, το, το, δεν είναι ακριβώς ξεκατίνιασμα, είναι ένα απαρχή εμφυλίου. Αυτό. Mm, Αυτό. Τα σπάργανα. Στα σπάργανα είναι. Που λέμε, ναι. Yeah. Ε, και έχει γίνει μεγάλο θέμα. Έκανε μια εμφάνιση ο Σαμαρά σε ένα reality που εμφανίζεται. Και το έκρινε ο Γαβαλάς, με, Το έκρινε. Φορούσε όμω. Ένα νησιώτικο τραγούδι τραγουδίσαν και φορούσε μια φουστανέλα τύπου. Ναι. Με από πάνω κάτι άλλο που είχαν κάτι σαν τα βρωμάτια. Εν πάση αυτό, αυτό προκάλεσε. Σπασί, φουστανέλα είναι το θέμα του. Εκλήθη σήμερα ο Κοστέτσο στην εκπομπή τη Face Κορδά να σχολιάσει αυτή την, τα όσα ο Γαβαλά είπε για τον Σαμαρά. Στενοχωρηθήκατε καθόλου με αυτή την τελευταία τέλο πάντων αυτή η κριτική που ασκήθηκε στον Τρίφωνα Σαμαρά στο Just οβάσ. Ίσως να μην έπρεπε να έχει αυτή την παρουσία εντάξει, ναι. ένα από τα δύο Κοίταξε, ε, ο Τρίφωνας είναι ο Τρίφωνας ε, Είναι επιλογή του, δεν μπορείς να το... Δηλαδή με την ίδια λογική, έτσι, ε, θα έπρεπε να κρίνουμε και αυτό που κάνει την ο οποίος κοροϊδεύει. Απερίγραπτα την ελληνική, τη, τη, τη στολή του τσολιά, α πούμε, με τη μουστάκα και το μαλλίμπον, έτσι, το άφρο. Διαφορετική, δεν και και Είναι σάτυρα, σάτυρα, διαφορετική όπως. συνθήκη. Ε, όχι, όχι, όχι. Και ο τρίφωνα σαν τύρα το παρουσιάζει. Μόνο του είπε ότι εγώ πήγα εκεί για να διασκεδάσω τον κόσμο. Δηλαδή, ο τρίφωνα θεωρεί τον εαυτό του, όσο εγώ τον ξέρω τουλάχιστον, έτσι. Ε, ότι του το αρέσει να σατυρίζει τον ίδιο εαυτό του για να σατυρίζει τον Αλλά αυτό. Εγώ ένα κατάλαβα ότι έχεις ανταγωνιστεί τον Τρίφωνα το Σαμαρά Ότι είμαστε συνάδελφοι σατυρικοί Συνάδελφοι ε, και έτσι. ανταγωνιστές για θα πούμε ποιος να μην είναι ε, Να είναι ο ποιος θέλει σατυρικός ε, ναι, Κατάλαβα όχι. έτσι και λοιπόν, υπάρχει η έλλειψη Θα φανίσεις το χειροκρότημα, τι έλλειψη Θέλω να σου πω, δεν μιμπήσα πολιτικού. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Τη μισή κυβέρνηση, τη μισή όλη κυβέρνηση και το μισό κοινοβούλιο. Χθε δεν είχε γίνει με τον Τρίφωνα που έβριζε τον Κοστέτσο ή τον Γαβαλάκη. Α, τον Γαβαλάκη. Ο Κοστέτσο πήρε θέση υπέρ. Είπε ότι είναι φίλο με τον Τρίφωνα και το είπε στην αρχή τη συνέντευξη. Απλά βάλαμε το απόσπασμα που χρησιμοποίησε την δική σου παρουσία. Για να τεκμηριώσει ότι μπορεί να γίνονται και ακρότητε. Με προστάτευσε η ΦΕΗ όμω. Ναι, ναι, εγώ κάνω σάδια. Ο Μπογκαρέζο, ο Σιωάν, δεν ξέρω. σε προστάτευσαν όλοι. Με και... προστάτευσαν, είπαν ότι κάνει σάδια. Ναι, και ευχαριστώ ναι. του συναδέλφου. <laughs> και αυτού του συναδέλφου. Πολλού συναδέλφου έχω σε διάφορου τομεί, δεν ε, καταλαβαίνω. Αφού δεν δε, δε, δε βάζει κολοκάτο και πα παντού. Τι, προφανώ. Αφού τον Και κάτω είναι ο κόλο. Κόλο, ένα κόλλο έξι, έχουμε αγάπη μου, λυκά. έχει παντού, αφού είσαι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και μου λίγο από εκεί. Μου στέλνει εδώ πέρα ένα φίλο τη εκπομπή, σε γουστάρει φούλο ο Βασίλειο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Mm. Δεν ξέρω. Να κόψει εισιτήριο σαν τα αλλαντικά τυριά στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν Α, άλλοι νωρίτερα. Πολλοί. Με λες μορταδέλα. <laughs> σε, <laughs> ε? σε λέω μορταδέλα. Μορταδέλα εμένα. <laughs> που θα σε πάρει κάποιο εφέτε. Με λε, πάρει ζαμπαστούνι. Να <laughs> σε λέω, μην αρχίσουμε. Γιατί. Ό,τι προϊόν υπάρχει μέσα στο σπίτι. <laughs> Αυτά δεν θα έλεγα. τον μπαστούνι θέλω να πω. <laughs> Εντάξει. Αλλά μια αίρα, δεν θα ήθελε να το πει. Όχι, oh, γιατί το ο γέρο και πάει στο μέρο που το ξέραμε. Όχι. Τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη. Βελόπουλο για να μα φέρει. Δημόδε. Πάλι... ναι, ναι. ναι. Βελόπουλο για να... να επανέλθει η σοβαρότητα στην εκπομπή. Τι πουλάει. Τι αρχίζουν οι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε τι ωραία διάταξη που έχουν οι κομμουνιστέ. Ανά δύο μέτρα. Κοιτάξτε τι ωραίε αποστάσει παίρνουν. Τι με νοιάζει να περάνε, Είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Γιατί δεν έστειλε ο Χρυσοκοίδη την αστυνομία να του συλλάβει όλου. Να συλληφθούν. <συσχελίδη> Πού Όλοι πάνε. οι κομμουνιστέ. Δεν είχαμε <συσχελίδη> μεθ. Τώρα δεν θα έχουμε που να βάλουμε του κομμουνιστέ. Υπάρχει μακρόνισο να χαλόου. Από εδώ είναι και στο λόγο, Θέλω προτάσεις. Θέλω προτάσεις. Μακρόνησος, Γιάρος δεν έχει γκρεμιστεί αυτό το κτίριο το παλιό, το θυμάσαι τι Γιάρο να είναι ναι, ναι, μεγάλο βέβαια, τεράστιο υπάρχει. κτίριο. Ερημάζει, αλλά ναι εντάξει. Ναι, ναι, αλλά θυμάστε, τι σε νοιάζει, οι κομμουνιστές θα, θα βάλεις μέσα. Θα το τι έγινε, και τι έγινε, γιατί μήπως μάζει νερά. Που μένουν τώρα Φράει, σε καλύτερα. Ναι. Τώρα που μένουν οι κομμουνιστές, δεν τους έχουμε δει. Λοιπόν... Τι με έλα, μην μιλήσω για το ρόλεξ <laughs> του κουτσούμπα, το δαπό κοντά τώρα. <laughs> <laughs> και την κότσουμπα <laughs> ρίγα που σπουδάζει ακόμα, <laughs> μάλλον <laughs> μετά από 50 χρόνια. Αυτό το επιχείρημα ισχύει. ισχύει <laughs> είναι διαχρονικό επιχείρημα. Δεν τα έπρεπε να γράψω Μην πω για το σπουδάζει. φλωράκι. Α, τα, τα κότερα. Τα κότερα. Δεν αυτά. ήθελα γιατί, μάλλον ε, έχει πεθάνει ο φλωράκι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αζαξό ήθελε πολύ ο Βελόπουλο και πολλοί άλλοι να πέσουν συλλήψει και να πέσουν και πρόστιμα για όλου αυτού που διαδηλώνουν. Μην πέσουν πρόσθημα όμω για αυτού που πουλάνε, του απαταιώνε πουλάνε. Ναι, όχι, όχι κολοφάρμακα και λένε ότι με την υγεία δεν κάνουμε εμπόριο. Όχι. Σε αυτούς με... Δεν σε ναι, φωτογραφίζω. Και αυτούς που έχουν ψηφίσει μνημόνια, αν Ούτε. θέλουμε να το πάμε όχι. και παραπέρα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον απατεώνα όχι. που πουλάει φάρμακα στην λόραση και, και κολοαλυφές και τέτοια. Δεν, δεν υπάρχει. Τέτοιο. Για τα στομάχια, για τα τέτοια. Δεν αλλά. Υπάρχει. Πως τις είπες αλυφές, είναι δεν είναι. Και αλυφές, τι είπα, κολλαλυφές είπα. Α, όπου που ο καθένας, περνάει. Καλά γιατί δεν έχει τις αιμορροϊδές. Αιμορροϊδικών δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Κλεισμικών κάτι, κολοδακτυλικών δεν έχει. Δεν ξέρω, περίμενε, έχουμε άδωνη όμως. Πάλι άδωνη, έχουμε πάλι. Μετράει ακόμα τα δέρχια, live. Δεν την είδε τη φωτογραφία, φοράει και μια μάσκα. Είναι μια φωτογραφία που φοράει αυτό το τζάμι. Το, το, το, τζάμι, το προστατευτικό προσωπικό. Το πλαστικό είναι ένα πλαστικό Το είναι και με αυτό πήγε εκεί και μέτρα εκεί. Ασπίδα έτσι... προσώπου λέγεται. Θέλω να είμαστε πολιτικά ελληνικοί. Προσωπίδα το λέει ο ίδιο. το. Εντάξει, αν δεν πει που να έχει λίγο μια αρχιελληνική <laughs> μια διάσταση. <laughs> νάχει, Γιατί δεν τήθηκε σπαρτιά τη να βγει ο Άδωνη με περιστατικό. Γιατί δεν έχει από πάνω ένα σκουπόξιλο. Ένα κόψιλο. Δεν Εγώ έχω ακούσει. Ότι προστατεύει υπερκεφαλαία. Έτσι κι αλλιώ ναι. είναι που είναι το άλλο. Τώρα θα είναι με <laughs> Δεν το έκανε όμω. Βγήκε με την πτώση. Όχι, βγήκε ήταν. σκέτο το άλλο. Σε πρώτη είναι αυτό που είναι, <laughs> χωρί περκεφαλαία. Αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι. Ναι. Φανταστείτε να γράφαμε την υπουργική απόφαση χωρί να έχουμε ελέγξει. Τι θα λέγαμε την επόμενη μέρα. Αν ο Γεωργιά και ο Παθανάση δεν ελέγξανε και δεν ξέρουν ότι δεν περνάει από ποιε ωραίε α πούμε. Ή δεν χωράει να περάσει ο πελάτη. Κακία! Επεράκουμε πάρα να μετά μια συλλογική προσπάθεια να πέντε πράγματα και βγάζουν τα με το ξύδι τους, εδώ. που Εδώ εξηγεί γιατί πήγανε να μετρήσουν μαζί με τον Παπαθανάση. Για να δουν επιτόπου αν χωράει ο σερβιτόρος. Με το μέτρο. να ανοίξει μέτρο σαν οικοδόμημα Και ποιο σερβιτόρο, Ένα μέσο σερβιτόρο. Ένα λεπτό, Και έτσι την απόφαση γιατί όλοι ξέρουμε απόφαση και Υπάρχει πολύ. Ναι, δεν μπορεί να βάλει δύο ναι, μέτρα από Βάζει το τραπέζι για να ξέρει τι ακριβώ θα γίνει και να και τα συνεργεία εκεί και οι για να αποτυπώσουν την ε, στιγμή. Όλο τυχαίο. Πέντε το κανάλι. Λοιπόν, θα καταλάβω να μετρήσω. Μην πάω τώρα τσάπα στον καραγκιόζη. <συμή> Φαντάζεσαι κανάλι. Να πάμε με φαν... λόγο στον καραγκιόζη. <συμή> Φαντάζεσαι το κανάλι τι μαθαίνει κάθε μέρα. Τι κάνει η Μερουάδωνη εκτό από τον να βγει σε πέντε κανάλια. Μετράει με μέτρο τα τραπέζια στην καλυθέα. Συντάκτη, <συμή> <συμή> να δίνει θέματα. <συμή> <συμή> λοιπόν, έχω Άδωνη εκεί. Μπογδάνο εκεί. Εντάξει, πα με το μέτρο ή θα μετρήσει ο υπουργό τα τραπέζια αν θα περνάει. χωράει ο σερβιτόρο. Και αν χωράει καρέκλα και θα πάει το αλέτα μετά ο άλλο. Και έχει τώρα ο Άρχης Συντάκτης να καλύψει διάφορα νούμερα τη κυβέρνηση <laughs> που πάνε να κάνουν το τέτοιο, το σομ. Κάνουμε. Αυτή είναι η χώρα, αυτή είναι, είναι η εφή πολιτική εφή. σκηνή, αυτή... αυτά είναι τα θέματα, δεν μπορούμε να μην τα καλύψουμε. Και καλύψε. γι' αυτό μα έλειψαν όλοι αυτοί οι δεξιοίκοι κλπ. Ναι, γιατί αυτό, είναι, αυτό το ναι. καραγγιοσλίκι δεν το έχεις κάθε μέρα. Όχι, είχες από πολλάκι κάτι τέτοια ε, σκόρτια, κομπλεξικά, τι τσαμπουκάδες του κόλλου. Κάτι εγωπαθή κάτι Είχε ένα, ένα σκούτερ μια φορά που τον κοιμήσαμε, δημοσιογράφηκε ναι, ναι. κατάλαβε. τη μηχανή έλεγε. του βαρουφάκι, τίποτα. Όχι, αυτή ναι. η μηχανή του βαρουφάκι μα έχει σημαδέψει Βάζει, φύλλο, το πράγμα. Όλοι δεν θέλανε. Δεν θέλανε του βαρουφάκι. <laughs> Τώρα γενικό γραμματέα του βαρουφάκι, πάρτα. Τι έχουμε ζήσει. Ναι, ναι. Πού? Στο μερα Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τι είναι, ότι το έπεσε ω κατάκτηση. Ε, <laughs> ε, ένα κόμμα του άδων είναι τα γεγονότα, επειδή ξεκινήσαμε με Αγία Παρασκευή. Να κλείσουμε και με Αγία Παρασκευή. Λέει τι ακριβώ συνέβη στην Αγία Παρασκευή χτε. Πολύ ωραία. Άρα αυτοί που κατεβαίνουν και κάνουν αυτού του είδους την Επανάσταση στην Αγία Παρασκευή και αλλού δεν στρέφονται εναντίον των συμπολιτών τους. Τι πιστεύετε. Ναι, απλά δεν φταίει ο. Δε φταί, μην μη, μη βάλουμε τώρα μπροστά την Αγία Παρασκευή και μη να να μετά τα μαγαζιά. Όχι με Όχι, να τη βάλουμε. Όχι, να, είναι, να μην α, τη βάλουμε. Να, να σα πω. Όχι, εδώ, να βάλετε σε καραδίνα την Αγία στιχίο, Παρασκευή. Δεν εδώ το βάζω. Υπάρχει να ένα στοιχείο κοινωνική ευθύνη. Ποιο είναι αυτό ο κύριο Ανταρσία που αποφάσισε να ρισκάρει τι θέσει εργασία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στα αστιατόρια σε όλη Ελλάδα και θέλει να εμποδίσει να ανοίξουμε μια ώρα αρχίτερα και πάει και κάνει την επανάσταση του υποτίθετη πλατεία. Για πείτε μου. Τη νομίμω, ο Ανταρσία είχε μαζευτεί στην Άγια Παρασκευή. Ένα του Ανταρσία δηλαδή. Ένα του Ανταρσία. του Ανταρσία και κοίτα τι έκανε. Σε κάνουν τη ζημιά. <χει> Εδώ ο Άδωνη καταγγέλει ότι θα, ξανα... θα ξανακλείσουν τα μαγαζιά σε 15 μέρε επειδή ένα τη Ανταρσία πήγε. Γιατί λένε όλοι του Ανταρσία. Τι να πω. Είναι η Ανταρσία. Ε, εντάξει, ένας... Του χώρου. Ένα τη Ανταρσία, ναι, ξέρω. Ναι, ένας της Ανταρσία ένας πήγε, ένα κύριο. Κύριε όμως τον λέει, ε, διεσί, κύριες, εσύ, ναι, και ναι, ευγένω, ναι, το σίγουρο. Και ναι. πήγε και έκανε όλα αυτά που έκανε χθε. Άρα η Ανταρσία ναι, αλλά... θα φταίει, που μπούμε μέσα σε αυτό. Α, θέλω α, πω, θα, αυτό θέλω να πω. Τον βρήκε τον εχθρό του Παλαιού άνθρωπου. Τα παλιοκουμούνια είπε η ιδεολογική ηγεμονία. Τίποτα, τίποτα δεν είπε. Είπε αυτό ότι είναι ένα της Ανταρσία που έκανε αυτό. Έρε και βρούμε ένα δαπίτι, θα τον ξεβρακώσουμε. Γιατί να τον ξεβρακώσουμε. Για να χαρούμε κιόλα. χαρούμε. έχει να δρόμενο. Τι δρόμενο, πού έτσι γενικός... Ένας γενικό... γυμμός δαπίτης, κάτω σημεία πλατεία. Δε, δεν κυκλοφορούν στις πλατείες, δεν, δεν δε έχει δαπίτες στις πλατείες. Όχι, αντάρσινες στις ah. τόπε Το τώρα μόλις ο Αυτό λέω, έρεκε ε, βρούμε ένα δαπίτη. Δε θα υπάρχει. Λες να υπάρχει, δεν θα υπάρχει, δεν ξέρω, διάλογοι λάμψης. Να ψαχτούμε, παιδιά, <laughs> Γιάγκο, <laughs> λοιπόν. <laughs> <laughs> Γιάγκο λες να υπάρχει <laughs> <νου> Αν και το όνομα είναι χάλια, έχουν κάνει καριέρα με αυτό το όνομα, Δάπνου Δοφοκού. Το κάνανε και βγήκαν και τα ανακαλύφθηκα. Βέβαια το συνθήματα. μόνο σύνθημα που ταιριάζει είναι Ου και Α και Ου. <laughs> για να δέσει όλο αυτό. Πώ αλλιώ. Ναι, ναι, Έτσι όπω την έχουν ονομάσει, περίμενε περιεχόμενο στο σύνθημα. Όχι. Δεξί και να έχουν περιεχόμενο αυτό που κάνουμε. Αυτό τα πιο γνωστά που έχουν μείνει από Δάπνου Δοφοκού είναι αυτά. Ου και Α και Ου και μη κονός. <laughs> αυτά. <laughs> αυτά είναι τα πιο πολιτικοποιημένα συνθήματα ναι. των τελευταίο μακράν. Μακράν. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ελληνοφρένη είναι αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε. Της Πέμπτης. Της Πέμπτης, σε να το έχετε καταλάβει. Είναι. Ο Δημήτρης Χίρικος είναι στον ήχο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Θα μείνουμε στο θέμα το πρώτο. Όπως στο πρώτο θέμα πέμπ. το καλλιτεχνικό είναι και η μέρα σήμερα, είναι και η συγκέντρωση των σωματιών των καλλιτεχνικών χώρων και, και οι ανακοινώσει από τη Λίνα Μενδώνη. Οπότε έχουμε κοντά μα την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Διοκτήτρια τη εταιρεία παραγωγή Πρόσπερο, την κυρία Κατερίνα Σταματάκη. Κυρία Σταματάκη, καλησπέρα σα. Γεια σα κύριε Παρβαγιάδη και κύριε Καλαμούκη. Πώ είστε. Ή, σας ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλήμοντα. Να δούμε και την πιο επικαιροποιημένη εκπομπή τη εβδομάδα, γιατί μόλι τώρα ανακοίνωσε Το η Υπουργό Πολιτισμού τα νέα μέτρα. Ναι. Οπότε... Έχετε ε... λάβει γνώση, τα έχετε ακούσει, ξέρετε να μα πείτε. Έχετε λάβει γνώση, ναι, ναι, ναι. ναι. Εμεί από κάποια αιτήματα τα οποία είχαμε κάνει τι προηγούμενε μέρε και στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε παρουσιάσει στο Γενικό Γραμματέα. Ε, κάποια ικανοποιήθηκαν, κάποια άλλα όχι. σω ε, βέβαια κάποια να ε, ακολουθήσουν, γιατί περιμένουμε και τι ε, ανακοινώσει του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασία, επειδή άπτονται αυτών των Υπουργείων mm -hmm. κάποια θέματα. Ε, αυτό που μπορούμε να, να πούμε, δηλαδή να, να το πω σαν είδηση που τώρα μόλι ανακοινώθηκε, είναι ότι από τι 15 Ιουλίου και έπειτα μα δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε δράσει σε ανοιχτού χώρου, αλλά με 40% προσέλευση. Συναυλίες, Σανάδε. παραστάσεις, ναι. τα πάντα, έτσι. Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, ναι. Κάτι, προσέλευση. η επίδαυρος ας πούμε, να, για να το κάνουμε εικόνα, θα είναι το μισό θέατρο λιγότερο γεμάτο. Ναι, τώρα για την επίδαυρο φαντάζομαι... Ε, έφερα και... ένα θέατρο που το ξέρουμε όλοι, για να καταλάβουμε λίγο τι... ναι, πως ναι, ναι, θα είναι ναι, ναι, τοποθετημένο. Ναι, κάτω από το μισό, από το μισό, Αυτό σας εικονοποιεί εσά από 15 Ιουλίου και μετά. Κοιτάξτε, ακόμα είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε γιατί θα πρέπει να μελετήσουμε τώρα αυτή τη νέα συνθήκη και να κάνουμε μια καινούργια χαρτογράφηση του τοπίου, έτσι, γιατί για να βγει μια παραγωγή η οποία συνήθως βγαίνει στο 70 με 80% της πληρότητας θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες έξτρα προϋποθέσεις. Βέβαια, τώρα δώσανε μια δυνατότητα να μας δώσουν ατελώς τα θέατρα ή... Πολιτιστικά κέντρα, δηλαδή των Δήμων, τα οποία δινόταν με ένα ποσοστό 8 με 10% τη τιμή του ιστηρίου. Αυτό είναι μία βοήθεια. Αλλά παράλληλα, έχουμε και αύξηση κάποιων εξόδων. Δηλαδή, θα χρειαστούμε την αγορά υγειονομικού υλικού, η οποία θα είναι υψηλή σε Λέω ένα παράδειγμα. Με, επίσης, με έναν τρόπο, τώρα... είναι σαν να αποκλεί του όμω αυτή η απόφαση. Δηλαδή... Οι ε, δυοτέ δεν... είναι πάρα πολύ δύσκολοι, κύριε Παρμπαγιάννη, mm. να κάνουν α, αυτή τη στιγμή παραγωγέ. Γιατί η, τα έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά για να βγουν στο, στο 40%. Δεν ξέρω τώρα εάν μπούμε σε μια διαδικασία να μπούμε στου καλλιτέχνε να κάνουν αναπροσαρμογή. Δεν μιλάω για το οικονομικό. Αυτό είναι το τελευταίο έξοδο στι παραγωγέ για βιβλία των καλλιτεχνών. Μιλάω να κάνουν μια ε, αναπροσαρμογή στο, στο καλλιτεχνικό υλικό, δηλαδή να έχουν. Μια μικρότερη σύνθεση που να απαιτεί ας πούμε, μικρότερη κριτική υποστήριξη. Τώρα μιλάω για τα μουσικά. Ναι, θέματα. για τα σχήματα. Ναι. Ακριβώ. Στα θεατρικά, α πούμε. Δεν ανε, γίνεται. Κανείς, ναι, γιατί κάνει παρέμβαση στο, στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Είχαμε αντιδράσει οι θεατρικοί για αυτό το θέμα πολύ σοβαρά, γιατί δεν μπορούν να κάνουν. Ας πούμε, ε, και στα παράσταση. μουσικά, μια παρέμβαση είναι κι αυτή. Αν ένα καλλιτέχνη θα πρέπει να παίξει με του μισού μουσικού, α πούμε. Ε, είναι μια παρέμβαση, Ο. είναι μια άλλη παράσταση. Ναι, είναι μια άλλη παράκτηση. Απλώ επειδή στα θεατρικά υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι που είναι δύσκολο να του αφαιρέσει. Ε, στα μουσικά μερικέ φορέ μπορεί να κάνει κάποια τροποποίηση. Είναι λίγο πιο ευνοημένα δηλαδή, τα μουσικά σε σχέση με τα θεατρικά από αυτή την άποψη. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε και όλο το καλοκαίρι μονόπρακτα και πια μου φωνή. <συμπάνω>, προφανώ. Όχι, ναι, όχι ναι. δεν γίνεται Το <συμπάνω>, τώρα... Αφετέρου δεν είναι και λύση αυτή για του μουσικού. Γιατί οι λύσει υποτίθεται θα πρέπει να εξυπηρετούν όλη την πλευρά. Όχι μόνο τον καλλιτέχνη που είναι στο μικρόφωνο αλλά και όλου του μουσικού που είναι από πίσω. Ναι, ακριβώ. Τώρα κάνουμε δηλαδή... μια εξαγγελία καινούρια για του μουσικού. Ε, αν έχουν 50 ένσημα από, ε, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 1η Μαρτίου, θα μπουν και αυτοί στα 800 ευρώ. Γιατί είχαμε ζήσει αυτό το παράδοξο να παίρνουμε τα 800 ευρώ μόνο όσοι, μόνο όσοι είχαν απολυθεί μεταξύ 1η και 20 Μαρτίου. Ναι, είχαν, ναι, ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. από 1η Ιανουαρίου προφανώ, θέλει να πει, το ιουνιου Ιουνίου. Από 1η Ιουνίου μέχρι 1η Μαρτίου, όσοι έχουν τώρα 50 ένσημα θα ναι, ναι, πάρουν ναι. τα 800 ευρώ. Αλλά από 1η Μαρτίου μέχρι 20 Μαρτίου, όσοι απολύθηκαν ή όσοι έφυγαν οικειοθελώ μέσα σε αυτό το 20 μέρο μόνο, πήραν το 8ο και το 9ο. Ναι, αυτό ήταν παλαβό. Ναι, ήτανε παλαβό. Γιατί ήταν είναι η φύση τη δουλειά τέτοια που δεν μπορεί να οριστεί μόνο μέσα σε αυτό το 20 ημέρο. Όχι, βέβαια, ναι, γιατί και οι ηθοποιοί, αλλά και οι μουσικοί, κυρίω οι μουσικοί, οι οποίοι δεν είναι με συμβάσει ε, εξαμηνείε, όπω είναι οι ηθοποιοί που πάνε σε μια θετική παράσταση και ξεκινάνε από τι πρώτε συμβάσει κλπ. Οι μουσικοί κάνουν τρία μεροκάματα τέσσερα το μήνα και με αυτά ζουν όλο το μήνα. Ναι. Και πάρα πολλοί προετοιμάζονταν αυτή και την προετοιμασία. Και υπάρχουν και ημερήσιε τέστημα... συμβάσει στον χώρο, δηλαδή μόνο για μία παράσταση. Υπάρχουν και ναι, τέτοια. Και, και βέβαια, εκ περιτροπή ε, εργαζόμενοι. Η μουσική περισσότερο είναι εκ εργαζόμενη εργαζόμενοι με ορισμένου χρόνου συμβάσει. Ναι. Τώρα, ανακοίνωσε εκείνος Υπουργό ότι κάτι το οποίο το και εμεί, αλλά και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων στο θέαμα Κρώμα. Για τη δημιουργία ειδικού μητρώου εταιρεών και επαγγελματιών, αλλά και εργαζομένων. Για να είναι σαφέ το ποιοι Να ξέρουμε ποιοι είναι εκεί, ναι. Ναι, γιατί τώρα με, το, με την κατάργηση που κάνανε περισσότεροι μουσικοί στο βελτίο Παροχή Υπηρεσιών, για να μην έχουν αυτό το τέλο επιπλέοντο, υπήρχε ένα αχαρτογράφιο το οποίο Δεν ξέρανε οι μουσικοί που να δηλώσουν την ιδιότητά του για να καταγραφούν κάπου και να επιδοτηθούν. Τώρα, λέει, Υπουργό ανακοίνωσε μόλι τώρα. Τώρα μόνο ναι. δηλαδή, τώρα είστε οι πρώτοι που σα τα, τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα δημιουργήσει μητρό επαγγελματιών του κλάδου. Μακάρι αυτό Ντάξει. είναι. Αυτό είναι κάτι που όντω λύνει πολλά Νομίζω στο σύνολο είναι 150.000 ναι. άνθρωποι όλοι αυτοί που είναι γύρω από τον πολιτισμό. Είναι μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί τραγουδιστέ που ξέρουμε. Είναι άπειρο κόσμο. Είναι παραγωγή, είναι. μουσική, χολίτε. Είναι οι χωρίτερε τεχνικοί θεάτρου, ταξιθέτες, ποτιστέ, και όλοι οι αυτοίνογράφοι. Είχαμε μείνει ακάλυπτοι από τα μέτρα τη κυβέρνηση και νομίζω σύρθηκε η κυβέρνηση από τι πιέσει με κορυφαία τη συγκέντρωση σήμερα που γίνεται τώρα στο, στο σύνταγμα. Σύρθηκε η κυβέρνηση. Νομίζω αν δεν υπήρχε αυτή η πίεση συντονισμένη, δεν ξέρω τι θα είχε ανακοινωθεί από όλα αυτά. Και από τι τηλεδιασκέψεις α, που κάνετε και στις προηγούμενε μέρε με το Υπουργείο. Από ό,τι ξέρω, τακτικά έχετε, είστε σε μία μόνιμη. Αλλά κύριε Μπαρμπαγκιάνη, να σα πω το αστείο έτσι, ότι στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε εμεί με τον Γενικό Γραμματέα ε, Σύμφωνο Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρομανολάκη, yeah. το οποίο είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία, έτσι, δεν, δεν ήταν ο άνθρωπο σήμερα στην τηλε, στη τηλεδιάσκεψη που κάνανε η κυβέρνηση με την Μενβόνητο στα Ικούρα, τον Γεωργιάν κλπ. Και, και δεν ήταν ο καθήλυνα ah. Δηλαδή πραγματικά δεν. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, το διαβάσαμε δηλαδή στις εφημερίδες και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν ήταν εκεί ο Καθήνη Ναρμόδης. Δηλαδή ο, ο, αφή... ο μόνος γνώσης ο του ο... θέματος που έχει εισπράξει όλη την πληροφορία από τα σωματεία δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Ωραία. Δεν ήταν εκεί. Ο οποίος Απίτυξε. είναι και ένα άνθρωπος από ό,τι ξέρω που ακούει, ξέρει λίγο τι γίνεται έτσι, δεν είναι ένας πολιτικός η με τη στενή έννοια, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν έλειπε, okay, ναι έπρεπε να πάρουν τα εύσημα ναι, τώρα ή Αυτό άλλη. βέβαια φαίνεται λίγο και πως έχει η κυβέρνηση στο μυαλό της το θέμα του πολιτισμού ε, και τι σημασία δίνει πάνω σε αυτό Αυτό έχει φανεί από την πρώτη στιγμή φαίνεται και εδώ Μα υπάρχει πολύ σοβαρή απουσία πολιτιστική πολιτικής στην κυβέρνηση και βρέχει πρωθυσμή και μακροπρόθεσμη. Να. Πολύ σοβαρή. Και γι' αυτό ξυπνήθηκαν όλοι. Μέχρι και ο Ξαρχάκο, που ήταν και πάλι ευρωβουλευτή τη Δημοκρατία, κάποτε, μέχρι και αυτό έκανε. Με σκληρή και, και, και έκανε... πολύ ουσιαστική δήλωση ο Ξαρχάκο. Όχι με μια, τυχαία, σοβαρή... με μια τυχαία δήλωση. Η δήλωση του Ξαρχάκου, πραγματικά είναι σήμα κατά τεθένα αυτή τη εποχή. Πολύ σοβαρή δήλωση και για να δείτε και πόσο λαμβάνουν υπόψη του ε, τις δηλώσει των ευωνίμων καλλιτεχνών. Μπορεί εμεί να κοιτάμαστε να μείνουμε και. Βγαίνει ο κύριο Καρδάκο, το οποίο η γνώμη έχει βαρύτητα, και άμεσο κινητοποιείται ένα μηχανισμό. Δηλαδή, πόσο μα βοηθάει, θέλω να πω έτσι, γιατί ναι, πω, ναι. Δεν, το, το, δεν το κατακρίνω. Α, το αντίθετο. Αλλά λέω πόσο μα βοηθάει να, βγαίνει, να βγαίνουν άτομα που έχουν ένα κύριο στον πολιτισμό και να κάνουν μια δήλωση τέτοιου τύπου για να κινητοποιηθούν και να του ακούσουν. Γιατί μετράει πάρα πολύ στο κοινό η άποψή του και φυσικά αντελαμβάνεται ποιο είναι το πολιτικό κόστο. Κάπω κινητοποιούνται. Εντάξει, Είναι και σωστό και γιατί εμείς... αυτοί θα μιλήσουν και εξ ονόματο των αυτινών που είναι από πίσω. Αυτοί που είναι μπροστά στο μικρόφωνο είναι πιο σωστό γιατί η δική του η... η φωνή ακούγεται έχει πιο πολύ. Εννοείται, ναι. Σίγουρα έχει μεγάλη βαρύτητα. Οπότε... Ε, μαζί, μαζί με όλα τα συλλογικά όργανα, δούμε που είχαμε κάνει από τι 29 Απριλίου. Κάναμε στην, με τον Γενικό Γραμματέα τη, τη τηλεδιάσκεψη. Χωρί από το θέατρο, τον Γερματογράφο και τη Μουσκή. Ε, και φορεί εργαζομένων κάνανε τη Δευτέρα. Και σήμερα είναι αυτή η μεγάλη πορεία στο Σύνταγμα. Οπότε, προφανώ θα θέλετε κάποιο χρόνο να επεξεργαστείτε όλη πια τις ανακοινώσει τη κυρία Μενδόνη, να ακούσετε και του άλλου υπουργού για να βγάλετε συμπέρασμα τι ακριβώ αν βγουν όλα αυτά. Αν καλύπτουν κάποια κενά και χρηματοδοτούν ναι. κάποιου για να περάσει αυτή η δύσκολη κατάσταση. Και πώ κινούμαστε από εδώ και πέρα, Δηλαδή, ω ανθρώπου, γιατί όλοι ακυρώσαμε προγράμματα που είχαμε ε, για το καλοκαίρι. Ακριβώς και θέλουμε να δούμε βασικά αν θα ανταποκριθούν στα αιτήματά μας για παράταση των μέτρων στήριξης που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι για την επιβίωση των εταιριών και των εργαζομένων μας γιατί αυτή τη στιγμή είναι αόριστο το οποίο δηλαδή 15 Ιουλίου λέμε ξεκινάμε αλλά ο κόσμος καταρχάς δεν ξέρουμε πόσο θα ανταποκριθεί αν θα έχει το φόβο τη συνάθρησης και αν ναι, θα ναι. όπως είναι το, το πριν, τοπίο ναι. λίγο, και άντε να προετοιμάσει τώρα μια παράσταση και να μην ξέρει τι σημαίνει 40%, ποιοι θα έρθουν από αυτού, πώ θα κάτσουν, ποιο χώρο μπορεί να χωρέσει, να και τι σημαίνει το, για την ναι, ναι, ναι. αντέξυξη και ο χώρο και ο επιχειρηματία. τι και ο χώρος, όποιος... ναι, ναι, όλο, όλο. δεν είναι δεν τα κάνει ο Δήμος ή το κράτος. Ναι, ναι, ναι, ναι, Είναι θέματα που θα είναι παράξενα και πρωτοφανή προφανώ, μαζί με όλο το σκηνικό το υπόλοιπο. Ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο και εμεί είχαμε αιτηθεί την παράσταση και ετούμεθα ακόμα την παράσταση των. Στήριξης, γιατί δεν νομίζω να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με 40% προσέλευση, γιατί οι παραγωγές που κάνουμε εμεί οι ιδιώτες ε, οι παραγωγές συναυλίων και θεατρικών παραστάσεων είναι αυτές που συντηρούν το, τους εργαζόμενους, έτσι, όχι οι ελάχιστες που αγοράζουν η τοπική αυτοδιοίκηση και τα φεστιβάλ και οι δήμοι κλπ. Και, ναι. και ε, αυτό είναι δύσκολο να γίνουν. Και, με, πολύ δύσκολο, και με μια αβέβαιη χειμερινή σεζόν επίσης. Εντελώ βέβαια η χειμερινή σεζόν και δεν έχουμε λάβει υπόψη μας την, το ενδεχόμενο κάποια υποτροπή του ιού. Θα σπείρει νέο φόβο στον κόσμο και νέα αποχή από τι ε, συναθρήσει. Και δεν ξέρουμε και τι μέτρα θα βγάλουν για τα κλειστά. Γιατί τώρα βγάλανε για τα ανοιχτά όπω έβγαλε όλη η Ευρώπη. Κάθε μία χώρα έβγαλε τα δικά τη, ανάλογα με την πολιτική τη και την ε, ε, ε, ε, εξάπλωση πανδημία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμω για του κλειστού σπόρου. Ούτε στην Ευρώπη έχουν ακόμα του mm. και φυσικά. Εμεί φυσικά ε, ακόμα δεν, δεν το γνωρίζουμε. Που αυτό βέβαια θα πάει βήμα-βήμα και, και αυτό το κάνει ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί δεν μπορεί να προγραμματίσει για τον επόμενο χειμώνα. Γιατί θα πάει βήμα-βήμα. Μάλιστα. -βήμα. Ναι. Οπότε, περιμένουμε να επεξεργαστείτε όλα αυτά που ανακοινώνει τώρα η κυρία Μενδόνη. Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Του αγαπάμε του καλλιτέχνε. Έχουμε καλλιτέχνη στην εκπομπή, έτσι και αλλιώ δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Από την πορεία ήρθε. Πολύνω καλλιτέχνη έχετε στην εκπομπή. Τι έχουμε? Με Έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, λέω. Σπουδαίο. Ναι, έχετε σπουδαίο καλλιτέχνη στην εκπομπή, τον κύριο Μπαρβαγιάννη. Κάτι έχω ακούσει και κάτι έχω δει. Ε, ναι, ναι, <laughs> Και εγώ κάτι έχω δει. Μπράβο, ξέρω. <laughs> ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και κουράγιο σε όλου. Σε όλους αυτού του ανθρώπου που μα κάνουν ωραία τη ζωή. Και εσεί που τα διοργανώνετε, και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνε με τα βίτσια του και με τι ιδιομορφίε του. Που όμω ζωή χωρί καλλιτέχνε και το προϊόν του δεν θα ήταν κανονική ζωή. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά και για τη δυνατότητα που δίνετε να πούμε όλα αυτά τα θέματα στην εκπομπή σα. Είμαστε εδώ που δεν χρειαστεί. Και εμείς ό,τιδήποτε χρειαστεί, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. γεια σας, γεια σας. Κυρία Κατέρινα Σταματάκη ήταν. Ε, mm. τον... Ναι, ναι, ήταν η πρόεδρο συνδέσμου διοργανωτών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Του χώρου, χρόνια στο του χώρο, χώρο. Και ιδιοκτήτρια τη εταιρεία παραγωγή Πρόσφερο. Ξέρει το χώρο πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχουν οι φίρμε μπροστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι από πίσω. Που ο, αν δεν υπήρχαν αυτοί, είναι οι πυλώνε, οι κολόνε του οικοδομήματος. Που οργανώνουν όλο αυτό, που παίρνουν και τα ρίσκα και όλο αυτό μαζί. Οπότε ε, θα πά, πάμε σε διαφημίσει και είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Έχει αυτοπεποίθηση, γυναίκα. Εννοείται. Και η αυτοεκτίμηση. Νομίζω πλέον έχω αυτοεκτίμηση. Και όχι αυτοπεποίθηση. Πλέον. Δηλαδή πλέον ξυπνάω το πρωί και λέω. Τη αγαπάω. Ε, πλέον. Ε, ναι, ναι, παλιά δεν ήσχε αυτό. Όχι. Δεν είναι παλιά που σε αγαπάω. σε συμπαθώ. Όχι, πριν ένα δευτερόλεπτο. Στην ε, ε, πλέον... πρώτη ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση. Η πρώτη από τη δεύτερη αφή. απέχει ένα δευτερόλεπτο. Ήταν γρήγορη η Ελεωνόρα. Ήταν πολύ γρήγορη η αλήθεια. Ρωτάει εδώ η Λίνα από πάνω από το δράμα που λέει ρωτήστε για το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Ε, δεν ε, μπορούμε ε, να ρωτήσουμε τη συγκεκριμένη και γιατί δεν, δεν είναι. Η κυρία δεν είναι υπεύθυνη. Εδώ είναι θέμα κουκούε θέμα είναι κατάστασης. Το είναι ε, κομματικής ε, ναι. οργάνωση. Ε, το θέμα είναι όλα. Είναι ένα θέμα πάντως ε, αυτό. Είναι ένα θέμα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ η αλήθεια είναι και γενικότερα τα φεστιβάλ είναι από τα λίγα που μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνει. Ο στον άλλον. Από άποψη ρίσκου. Δηλαδή, δυτικό σώμα. Όχι, από άποψη στι... Μαζεύονται χιλιάδε εκεί. Όντω. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένω περισσότερε μέρε για να απλώσει ο κόσμο. Ε, να μα πεθάνει εσύ για να κάνετε παραστάσει εκείνο να πέρασε. Εμεί θα πεθάνουμε. Άλλο. Γιατί αν μα καλέσει θα παίξουμε δύο μέρε. Ναι, έτσι, αλλά εμεί είμαστε στο κοινό από κάτω. Ο ένα στον άλλο, Εκεί και περπατάσκε ο συνοστισμό. Όχι, δεν υπάρχει. Βέβαια, εκεί που γίνεται το συγκεκριμένο που είναι στο πάρκο Τρίτσε υπάρχει χώρο. Αλλά είναι όλοι μαζί. Α εγγυθούμε μέχρι τότε να έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και να έχουν χαλαρώσει δεν έχει να κάνει και, είναι, και, και, ο κόσμο θα είναι καχύποπτο, θα δυσκολεύεται. Και λογικά. Ε, υπάρχουν τρει. Παρ' όλα αυτά, σαν οργανισμό, ε, θα μπορούσε να γίνει πιο πολύ γιατί πιο εύκολα γιατί έχει μικρότερο ρίσκο ένα το κόμμα που οργανώνει κάτι παρά ένα ιδιότητα. Εσύ ω καλλιτέχνη τώρα το λε από την πλευρά τη οργάνωση και του οικονομικού κόστου. Ε, ναι, ε Γιατί το 40% δεν βγαίνει. Ω πολίτη δεν μπορεί να πάει 40% στο φεστιβάλ τη Κνέα. <laughs> <laughs> ποιοι θα είναι 40% που δεν θα πάει. Και ποιοι θα το 60% που δεν θα πάει. Θα γίνει με άλλους τρόπους, αλλά εντάξει αυτό δεν είναι του παρόντος, έχουμε τρει μήνες θα το δούμε. Και ο Βελόπουλος προχτές... Γιατί δεν υπάρχει φεστιβάλ, ελληνική λύση. με Να πάει η νεολαία της ελληνικής αυτό λύσης, αυτή η τα... πέντε. <laughs> θα πάει η εκεί, εκεί εύκολα αυτή η πέντε και αποστάσεις, και είναι και το 40% θα λέγει κανείς, να ακούσουν που, τις, πόλη, ναι, τις πολύ ρεαλιστικές προτάσεις που κάνει ο Βελόπουλος. Για μένα όμως κύριε Πολύζο, το να πετούν δίπλα στο ελικόπτερο του Υπουργού Εθνική Άμενα και του Αρχηγού Γεωθά του ΚΚΑΕΦ 16 πάνω από το Αιγαίο και να μην καταρρύπτονται δεν είναι για το λέω και επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Απ' την το άλλη, υπουργού... θα σα έλεγε κάποιο αγαπητέ μου κύριε Βελόπουλο ότι είναι και μια ακραία αντίδραση. Μια παρενόχληση να καταλήγει σε κατάρριψη. Να τα πει πείς... <laughs> τον Λεωνίδα που κάνει τι τερμοπύλε. Πού να τον βρούμε. Δεν τον έχουμε πρόχειρο. Είναι, δεν έχουμε εδώ προτείνει γιατί προχθές πήγε ο. Είχε ο ε, Όχι. <laughs> Πώ το συγκρίνει. <laughs> Πολλά δεν μπορούμε να πούμε για τον Λεωνίδα. Πρέπει Αυτό να διάλεξες. πατάνε κάπω. Ότι και καλά τόλμησε ο Λεωνίδα, να τολμούσαμε και εμεί να ρίξουμε τα F16 τα τουρκικά που παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Υπουργού Άμυνα και του Αρχηγού Γεθά. Αυτό προτείνει. Εδώ είναι μια ρεαλιστική λύση. Είναι ο κ. Βελόπουλο, όπω πάντα. Και επικαλέστηκε το Λεωνίδα. Ναι, θα, πάμε... θα μπορούσε, αλλά δεν, δεν. Ότι θα ήταν λίγο τρελό αυτό που θα κάναμε τώρα. Όπω τρελό ήταν και αυτό που έκανε ο Λεωνίδας με του 300 τότε. Το βλέπουμε στα σαν να βλέπουμε βιντεοπαιχνίδι στα κατάλια, Ναι, Αυτό, αυτό το, το, το δικό μου το... το... το... Σαν να περιβολάμε ναι. τι μύχε στο Ατάρι. Εντάξει. Για να δείξει λίγο τι γίνεται ακριβώ και στον αέρα. Γιατί καλά είμαστε εμεί εδώ. Ασφαλείστε. Μα τι κάποι... θα καταλάβουμε. Σαν να παιχνίδι. Καταλαβαίνει. Όχι. Συγγνώμη, αγαπητέ, καλλιτέχνη. Όχι, καταλαβαίνει, αλλά το βλέπει. Είναι άλλο να αερομαχία. Yeah. Και άλλο να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό τώρα που μιλάμε. Πάνω στον αέρα. Και πώς συμπεριφέρονται η Τουρκία και τι συμφέροντα εξυπηρετεί όλο αυτό και τι έξοδα σημαίνει όλο αυτό και για τις δύο χώρε, οικονομική Μοραγία, και για εμάς που είμαστε, αν και αυτή η χάλια πάνε, αλλά έχει μια αξία να το δεις όλο αυτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι με 1500-1700 ευρώ, δεν ξέρω που ίσως λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, yeah, yeah, yeah, yeah. κάνουν στο... αυτό κάθε μέρα και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιάνουν τον τόπο πούμε. Ε, γενικότερα οπότε καλή έχει τέτοια έξοια <laughs> Μιας και ακούσαμε καλή κάτι ώρα, συγκεκριμένο καλή ώρα. Έχετε και στον Βόλο ανθρώπους που το 1974 πολέμησαν στην Κύπρο και ακόμα δεν αναγνωρίστηκαν Πείτε και σε αυτού. να το πείτε Ε τίπε, Σε σχέση με ποιου που αναγνωρίστηκαν από άλλε μάχες Με την Εθνική Αντίσταση την Πάλε Πότε διότι η Ελλάδα έχει 150.000 αντιστασιακούς από την Εθνική Αντίσταση που αν είχαμε στρατιώτε. Οι Γερμανοί θα είχαν φύγει από την πρώτη μέρα από την Ελλάδα. Είναι που είχαμε 200.000 δοσίλογους, γι' αυτό δεν έφυγαν. Από την πρώτη μέρα οι Γερμανοί. Θα ότι έχουμε μια πληθώρα παπατζίδων στη χώρα. Όχι. Ε. Έχουμε, δεν έχουμε πληθώρα... Ευτυχώ, έχουμε λίγο παραπάνω από αυτού που μπορούμε να αντέξουμε. Ναι, να, ότι έχουμε παραπάνω. Επίση, 150.000 ε, στην αντίσταση συμμετείχαν πολύ περισσότεροι από 150.000. Δεν είναι καλά ενημερωμένοι. Όχι, δεν έκαναν λάθο διαβάσει. Αυτοί που ήταν οργανωμένοι. Καλά, προφανώ. Αυτοί που ήταν οργανωμένοι. Αυτοί που βοήθησαν του οργανωμένου. Γιατί πολλοί κόσμοι με την ανοχή του, με τη βοήθεια την πραγματική ήταν ,ε ,ε, συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βεβαίω, πήγαν και εδώ σύλλογοι όπω κάθε φάση. Και αλλά και το τους ξέρει τους, πολύ καλά ενδεχομένω. Το κόλυμά του και σε κάθε δεύτερη κουβέντα αυτό και όλοι όσοι υπηρετούν αυτή τη σχολή σκέψη και πολιτική ε, παρουσίας είναι να κατηγορούν ε, όλα αυτά με το παραμικρό. Φταίει ο Ανταρσία που ήταν στην Αγία Παρασκευή, άρα φταίει ένα. Αλλά χωρί επιχείρημα, αντίστα... Έτσι... επιφανειακά Εντελώ επιφανειακά. Γιατί δεν να εμβαθύνουν προϊπέχνε. και δεν πιάνουν και στον κόσμο, αλλά πιάνουν μόνο σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό το οποίο ε, ε, ψεκασμένο κοινό, όλοι αυτή είναι ψεκασμένοι που μόνο μια τάκα θέλουν να πιαστούν και να το νιώσουν ω πολύ σχερό και σύχρο σύχρο να βρεθεί επικαιρή. ένας, ένας εχθρό κάθε φορά σαν σημερά γεννήθηκε η Εβίτα η Εβίτα περών, περών. περών στην πορεία αλλιώ λεγόταν στην αρχή ε, μας έδωσε την αφορμή να ακούσουμε το, της Αρτζεντίνα το Ναμιγκλές Οπότε με αυτό σα αποχαιρετίω. Don't σας αποχαιρετούν... Ναι, ρε παιδί μου, Όλο αυτά, αυτό. το είπα με δικά μου. Λε, δικά Γιατί να μην το φέρω στα μέτρα μου, βάλω από κάτω. Θα να, να, να λοιπόν. το Θα το καταλάβουν, θα το ακούσουν. Και ποιο δεν ξέρει το Don't cry for me, Argentina Αλλά ωραία σε ωραία εκτέλεση, ναι. be... Με αυτό σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα.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 But it happened, I had to change. Impressed me At all I My mad existence. I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited. I was here all the time